Κύριε παρπαγιά γεια σας. Κυρίε Βιζέκη, μου τι κάνετε. Σας. Μη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Όταν σας ναι. προσφωνώ, παρακαλώ θα κάνετε πάψι. για σας. Τι θέλετε για μένα. Συμβουλή. γράφετε τα σας του Τσολιαν, μόνο σας έχετε πει. Ναι. Αν θέλετε να πάρουν Νόμπελ τα σας, το πρωί που πριν πάτε να πάρτε ένα μπλοκάκι και όταν θα για Nobel. Για Δεν θέλω να πάρω Nobel, Εγώ δηλαδή, το πρωί, στις 6 ώρα και τα μάτια μου, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ, και Το χαρτίκι αφήσω και γράφω Να σε ρωτήσω κάτι και και με πάνω, Καλό σας απόγευμα Επίσης Λέγομαι Παναγιώτης Μελάς ε, Χθες σας άφησα ένα βιβλίο Για τον Θήμιο και για τον Αποστόλη ναι. Μια ποιητική συλλογή Με τίτλο τέκνο της θαλασσινής ανάγκης Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει στα χέρια σας Όταν λέμε τέκνο εννοούμε Χορεύω τρανς Τρανς τρανς, τρανς, τρανς, τρανς Χορεύω τρανς τρανς Τέ, τέκνο μουσική, τέτοια φάση. <laughs> Όχι, <ε. laughs> Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό. Καλό, νόστιμο. <laughs> Αποστόλη, το βιβλίο μου είναι ποιητική συλλογή και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη δει. Σίγουρα το αξίζει κόπο. τον κόπο να σου πω την αλήθεια. Αυτή την περίοδο διαβάζω καρβέλα. Όμω. Τη ανάληψη, λήψη ανάληπτη, την νοσμή ή τη γεύση των λέξεων. Κατέχοντα πελιγνά πρόσωπα άφατη απορία. Έχω καρβέλα αυτή την περίοδο. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κάποια στιγμή θα δοθεί και η ευκαιρία για να, να ρίξεις μια ματιά και στην... Ε, θα έρθει και η δικιά διά. σου σειρά, θα έρθει. Ευχαριστούμε ναι. πολύ πάντως, ευχαριστούμε πολύ για το βιβλίο που ναι. μας αφήσετε. Να είστε καλά, αν μπορείτε να πείτε μια κουβέντα για την παρουσίαση που είναι στις 5 του Απριλίου την Παρασκευή, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημαρχείο, θα είναι καλά. Εγινε, έγινε, έγινε. Πολύ. να είστε καλά, για Ευχαριστώ. χαρά. Έλα, Έλα. Άκουσα τώρα το θήμιο που εξωρία τέλο πάντων των υπουργό δικαιωσίων στο Φλοίδη, που το λένε για τα στοιχεία λέει όταν έχουν πετάξει στη θάλασσα. Κανένα όμω δεν ισχυρίζεται ότι αυτό το υλικό το οποίο πάρθηκε από εκεί και μεταφέρθηκε δίπλα. Αυτοί που ήθελαν να καλύψουν την υπόθεση, το πήγαν στη θάλασσα και το έριξαν για να το εξαφανίσουν. Και υποθύμιο ότι δεν είπε κανένα σου ότι τα πετάξα στη θάλασσα. Κάποιο στη Θεσσαλία λέει. Είναι. Μα πε παρακαλώ του ανίδεου ότι η Θεσσαλία είναι η θάλασσα και βάλτε τον άδων να του το εξηγήσει. Αυτό έτσι, είναι αλήθεια. Είναι την κάσχετο και επίση το είδαμε και το φθινόπωρο: Ότι η Θεσσαλία είναι η θάλασσα. Ακριβώ αυτό. Mm. Βάλτε σε παρακολουθή τον Άδενη να καταλάβει. Θεσσαλία σημαίνει θέση σαλό. Είναι η περιοχή αυτή που είχε θάλασσα. Η φυσική δομή τη περιοχή να μαζεύει νερά. Αυτό είναι πάνω από τι δυνάμει της ελληνική δημοκρατία. Είναι η γεωμορφολογία τη γέα του πλανήτου μα. Έτσι έχει φτιάξει η Θεσσαλία. Γεια σου, τη φιλιά μου. Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά, μωρέ. Να, απελπίστηκα. Γιατί, Απελπιστικά, απελπίστηκε όπως η άλλη συγκινητικά απελ... συγκινήθηκε. Απελπιστικά, ε, απελπιστικά, γιατί ξέρεις έχω και εγώ ένα, ένα μυαλό έτσι λίγο περίεργο. Έχει σαν... ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Ναι, και φοβάμαι να μην αρχίσω τώρα και εγώ και παθένα ήδη από το καρβέλα. Θέλω πάντων. Είσαι, Είσαι ανθρωπίδιο κι εσύ. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιο. Σε να οδηγεί το μυαλό σου. Και λέω αυτό πράγμα, ποιο το σκέφτηκε, αν έλεγα το σκέφτηκα εγώ. Θα μου να βλάξει. Είναι ο εγκέφαλος, επομένως. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, δεν ξέρω, διαταραχή είναι, αυτό τι είναι. Πάντως ωραία διαταραχή είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Τα έχουν πει αυτά οι news. Έχουνε έχουν κάνει δύσκολο κλειρό τέτοιο. Και το Μου your eyes belongs to me now. Your life, λοιπόν. τι λέει, δεν θυμάμαι. Καλά τώρα, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ε, ναι, το έπανε κύριε Μιουζ πάντω. Έκανε στα γυαλιά που ρωτά στο Μαρκόνι με τόση απερπισία χθε. Πώ βρίσκει η γραμμή αμέσω, Και πραγματικά ήθελα να σε ρωτήσω. Τι απορρίσσε, ρε αδερφέ, δεν ξέρει τι αυτό είναι το κάρμα σου. Ότι δεν μπορεί χωρί εμά του πετυχασμένου. Μα σύμφωνοι, αλλά οι άλλοι παλεύουν να πάρουν 10 ώρε και βλέπει το Μαρκόνι και τη Λουκά να παίρνουν αμέσω, Ιωταρύφα. Ιδέα το κάρμα σου τέτοιο. Κάρμα ήζε bitch. Δηλαδή το κάρμα είναι μια παραλία. Μεταφράζω. Μπράβο. Για να και καταλάβουν είναι, και οι Σιριζέ. Έλα, αποστολή ότι κανεί. Καλά, εσύ. Καλά. Σε πήρα για κάτι δυσάρεστο. Τι έγινε? Να σου πω ότι χάσαμε την μπάμπο. Ο... Ήταν η μάνα, σου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε ε... από τι έφυγε. Έφυγε από ανακοπή στον ύπνο της πολύ ήσυχα. Mm. Ευτυχώς. Αλλά βέβαια είχε άνοια, σου το είχα πει και την τελευταία φορά. Αλλά ξέρω ότι θα ήθελε πολύ να το μάθετε, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν. Πάρα πολύ εξαρτημένη από την ελληνοφρενεία, όπω είμαι και εγώ. Άλλωστε, εγώ την έμαθα αρκετά χρόνια πριν. Και άκουγε μέχρι τέλου, μου είχε πει ελληνοφρενεία. Άκουγε εντάξει, όχι το τελευταίο τρίμηνο. Ε, καλά, όχι, ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι μέχρι το τέλο, ναι. Και έφυγε ναι. πλήρη ημερών, φαντάζομαι. Ναι, έφυγε 93 ετών. Από αν ήταν μια πάρα πολύ καλή γυναίκα, όχι επειδή ήταν μάνα μου, με τρομερή κουλτούρα, διάβαζε πάρα πολύ ποιήση, άκουγε πάρα πολύ μουσική. Καλά είχε και φίλου, εγώ, το Μικη οικογενειακή φίλοι, ή καρέζη. διάφοροι τέλος πάντων ε, και τα τελευταία χρόνια είχε τρομερή αγάπη στο θύμιο μου λέγε συνέχεια όταν τελείων η εκπομπή πλέγοντας πολλές φορές τι άνθρωπος είναι αυτός Παναγία μου και ο αποστόλη μου λέγε τι έξυπνο παιδί είναι αυτό που τα όλα αυτά και τα λέει και, να σου πω ήτανε χειρά ναι ήτανε χειρά πολλά χρόνια πολλά Ο πατέρα μου πέθανε 56 ετών πριν 30 χρόνια. Α, ah, οκ. Okay. 35 χρόνια. Mm, Καλά. Οπότε το ραδιόφωνο ήταν και συντροφιά με έναν τρόπο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και που είχε. Δεν έβλεπε τηλεόραση, δεν τη άρεσε τηλεόραση πολλά χρόνια. Το τελευταίο πράγμα που έβλεπε στην τηλεόραση φανατικά ήταν οι δύο ξένοι. Ναι. Που και αυτό το εκτιμούσε ότι βάζεται. Ποσπάσματα πολλέ φορέ. Είχε δύο παιδιά. Ναι, δύο παιδιά. Mm. Εμένα και την αδελφή μου. Που ήμασταν μαζί μέχρι το τέλο. Να σου πω, και δεν πιστεύω yeah. να ψήφιζε τίποτα μαλακίε. Όχι, όχι. A dax right, Θα είχε πει ήταν στο είχε. σωστό το δρόμο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι ήταν. Εντάξει, τα πρώτα χρόνια, να μην σου πω ψέματα, όπω και εγώ, ήμασταν από το 81 μέχρι το 90 ψηφίζαν πασόκ. Ε, όλοι τώρα εκεί, όφελε, όσοι ανθρώπινοι. Όλοι. Ναι. Οι πάντε. Mm. Νομίζω, ναι. Από εκεί και πέρα, όχι, είχε το σωστό το δρόμο. Ε, ε, ε, ειλικρινά, σου λέω, η αγάπη που σα είχε ήταν απίστευτη. Και εμά ήταν πολύ αγαπημένη φωνή, γιατί σαν φωνή την ξέραμε μόνο. Ιδιαίτερη πολύ με αγωνιστικότητα Η φωνή φαινότανε και με χιούμορ okay, Από ό,τι φάνηκε γιατί θυμάσαι, δεν λέγαμε και λίγα Βέβαια, okay βέβαια Η μπάμπο είμαι χαμένη, το έβγαλες το καλοκαίρι Ναι Μία-μία τη περνάς τις πίστες Μπράβο λέω, πάντα τέτοια, ζωή να Την έχεις τη βασίλισσα Βέε. Τελικά το 24 δεν την έβγαλε την πίστη και την έφαγε επί μυτσοτάκι, ήταν να γίνει. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λογικό ήταν. Λογικό, λογικό. ναι. Να είστε γεροί, να τη θυμάστε έτσι, έτσι ωραία που ήταν, ωραία τύπωση όπω φαινόταν. Πάρα πολύ και με φοβερέ ευαισθησίε, σου λέω, κουλτούρα όλα. Θε να μα πει το όνομά τη, Ισμήνη. ωραία. Να και μόπε έφυγε χθε ή σήμερα. Όχι, όχι, όχι, έχει καιρό. Έφυγε 19 Ιανουαρίου. Α, Ιανουαρίου. Α, πώς, ναι, Ιανουαρίου, Περίμενα λίγο καιρό έτσι. Εντάξει, εντάξει, καλά κάνει. Έγινε, έλα να είσαι καλά. Να καλά πάντα. Έλα, για χαρά. Μπάμπο! Έλα, σε και νυχτωθήκαμε Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο wszystko w macho to sko dino karty Η γραμμή που λέει και ο άλλο. Ωγέροντα, η ευχή! Λοιπόν, καταρχά, μόλι τώρα έλεγε ένα ακροατή ότι σε είδε στο Σταυρό του Νότου και εγώ σε είδα στο Σταυρό του Νότου την τη Βρεμένη Τετάρτη, αλλά έχω ένα παράπονο. Τι! Πέρασε εκεί όπω μουλούσε με διάφορου, περνά από μένα, α, εσύ δεν και φεύγεις. Oh. πουλά και φεύγει. Τώρα καταλαβαίνω εσύ αυτό με τη φάτσα που δεν πουλάγε. Πημένο. Γιατί δεν πουλάω, δεν φορούσα λευκό πουκάμισο. Όχι, όχι. Καλά, καταρχά πρέπει να φορά κόκκινε πιτζάμε για να πουλάς. Κόκκινες πιζάμες. Δεν φορούσε <laughs> κόκκινε Δεν φόραγε. Κατά δεύτερον, δεν είχε εμπορική φάτσα, ρε φίλε. Δεν είναι κακό όμω, δεν είναι κακό. Κάποιοι έχουν ποιοτική φάτσα. Σε ψάχνω μία εβδομάδα να σε πάρω τηλέφωνο και δεν σε βρίσκω και σε πετυχαίνω τώρα να σε ρωτήσω και πάλι δεν μου απαντά. γιατί δεν πουλά. Στο έφερα, Α, στο φτιάξα ποιος. ότι είσαι τάχα ποιοτικό γι' αυτό δεν εμπορική okay. πουλά. εμπορική πουλάνε. Σε έφτιαξα ε, δε ε. Δε δε καλά δε Καλά, τέλεια, τέλεια, τέλεια Η άλλη δίπλα δε ήταν κομμένα σου Δεν θέλω να επεκταθώ Στο λέω γιατί έπαιζε το μάτι της, έχει το νου σου Έπαιζε ε. Ε, Εντάξει ε, τώρα, τέλος πάντων Δεν θέλω να σ' ανάψω τώρα φωτιά, αλλά ξέρεις εσύ Ναι, για χαρά! Γεια! Yeah. Παιδιά, ακούστε κάτι, τι είπε αυτό ο Σαχλόμαγκα, ο Σαχλουτσουτσούρη, ο Άδενε, ο Γεωργιάδη. Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα χαρακτηρισμού ήπιου. Λοιπόν, με συγχωρείτε, συνεχίζω. Η κυβέρνηση έχασε επικοινωνιακά το παιχνίδι από την ώρα που το δυστύχημα στα τέπει κατοχυρώθηκε ω έγκλημα στη συνείδηση του λαού. Μάλιστα. Και κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να δώσει μαχητικό αγώνα για να ξεγραφτεί από έγκλημα και να κατοχυρωθεί ω τροχιόδη. Διστήθημα. Ακούστε τι είπε. Αυτό που λέμε στην ίδια το έγκλημα των τεμπών. Το έγκλημα των τεμπών και το έγκλημα των τεμπών. Το έγκλημα προποθέτει δόλο. Δεν είναι το έγκλημα των τεμπών. Είναι το δυστύχημα των τεμπών. Γράφη και κεντροπή κύριε Γεωργιάδη. Να το ξέρετε και σένα και εσύ κυβέρνησή σου. Λοιπόν θα σας πω κάτι. Ήταν έγκλημα και ο λαός το είπε με το όνομά του κύριε της κυβέρνηση. Κατα Ρε στην έκανες το Μάιο του 19 διαγραφή χρεών. Κάποιοι που χρωστάγανε 50 χιλιάρια του διέγραψε στα 35 και τα 15 μήναν υπόλοιπο 120 δόση. Εδώ πέρα ο Μητσοτάχης με αυτή την κλανιά του κατώτατου μισθού μας έχει ζαλίσει αρχιέν για δύο μήνες και ουσιαστικά τι θα πάρουνε ένα ευρώ την ημέρα. Ρε παιδιά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έλεος ρε, Έκανε Έκανες διαγραφή 65% το Μάιο του 19 και δεν μπορέσατε να το επικοινωνήσετε. Ρε, ο Ναι καλημέρα μέρα η ανικογενιακή βία και οι καβγάδε. Δεν είχαν αστυνομικό αυτοκίνητο Δεν είχαν ούτε αστυνομικού να αναβαθμιστεί αυτή η υπηρεσία. Η αυτή τη υγεία, τη ψυχική υγεία και λοιπά τη οικογένειακή κατάσταση. Οι λένε ότι αυτό λόγω του οικονομικού θέματο το οποίο θα επιδεινώνεται έχουν αυξηθεί τα περιστατικά αυτά, να αναβασμιστεί δηλαδή η αστυνομία, η υπηρεσία αυτή που θα σώζει τον κόσμο από τέτοιε καταστάσει. Ευχαριστώ πολύ που είπατε για τον άτ γιατί τον Νατ δεν το πιστεύετε με πήρε τηλέφωνο το ίδιο σήμερα. Το ίδιο το Νατ και τι είσαι συμπεγιά σας. <τωχε> ναι καλησπέρα <τωχε> ο Μαρκόνη. Τον <τωχε> το Νατ είμαι. Είμαι το Νατ και ψάχνω το, να. το να. Μαρκόνη. Νατ να. να. να. καλή, να. καλή. Να. καλή. Μαρκόν. Ναι με κάλεσε να με καλέσει για το... Αλή μόνο. Έχει απευθείας τηλέφωνο και είναι ο Νατ. Πώς δε με να, παρακαλώ. Ένα άσχημο νέο που έγινε, τώρα που έφυγε ο Γούδης Χρήστο ο οφολόγο αστροφυσικό, τα αστεροσκοπία βγάλανε ότι τα ούφο είναι σαν επί παιδινή. Τι διαδόχου άφησε, Και εγώ δεν βγάλτε κανένα βιβλίο, Κάντε κανένα βίντεο για τα γι' αυτό. Ε, βέβαια, γιατί τώρα λέμε άλλα. Ναι, η άλλη διαδοχή το καθόλου να πω. Ούτε μένα ξεχάσα και τον Σαντορίνη Παύλο, ξεχάσα και τον Γουδί Χρήστο. Ε, δεν το, το ξεχάσαμε εμεί, παιδί μου, Δεν θυμόμαστε τίποτα. Η πτάμενη δύση, ναι, <σοσίλιο> <σοσίλιο> που δεν θυμάται ευχαριστώ, την ευχαριστώ, ιστορία ευχαριστώ, του, δηλαδή τον Σαντορίνη και τον Μαρκόνη, δεν αξίζει ας πούμε. Ορυφέρο, είναι καταδικασμένος ουδέρο, να τα ξαναζήσει. Ο θα, ο ουδέρος ουδέρος θα, ουδέρος ουδέρος θα ξαναζήσουμε Σαντορίνη ουδέρος, Παύλ, Πολ. Ο Γούδες Χριστός είναι της αυρών, γνώστος. I know, ναι, το έχω δει και σε παιχνίδι. Έλα, γεια. Υπέρε, το ξέρω, του σαυρό, γνώσεων παντού. Θέλω κι άλλο να πω άλλη καλαγιά.